Στοίχη 22-26. Θεραπεία του τυφλού της Βυθισταϊδά. 22. Και έρχεται στην Βυσταϊδά και του φέρνουν ένα τυφλό, και τον παρακαλούν να τον εγγύσει για να ιατρευτεί. 23. Και αφού έπιασε από το χέρι των τυφλών, τον έβγαλεν έξω από το χωρίον. Και αφού έπτυσαν εις σταμάτια μάτια του, έβαλαν επάνω του τα σχήρας του και τον ειρώτα τίποτε. Κι έκανε τούτο ο Κύριος για να διεγείρει και δυναμώσει την πίστη του θεραποβομένου τυφλού. 24. Και αφού εκείνος έλεγε «Βλέπω τους ανθρώπους να περιπατούν σαν κορμί δέντρων. 25. Ίστερον πάλιν έβαλεν ο Ιησούς τα σχήρας του εις στα μάτια του και αφού με τον τρόπον αυτόν εδυνάμωσε την πίστη του τυφλού, τον έκαμε να τα ανοίξει καλά». Και απεκατεστάθη το φως του και διέκρινε όλους καθαρά και αυτούς ακόμη που είσαν μακράν. 26. Και τον έστειλεν στο σπίτι του και του είπεν «Ούτε στο χωρίο να έμβεις, ούτε να ήπησεις κανένα μέσα στο χωρίο το θαύμα της θεραπείας σου».